όχι επειδή τον ενδιαφέρει η μουσική, αλλά επειδή χρειάζεται και αναζητά χαλκό. Βρέχτε. Ηλία Λάγιου, τα κατά Αλέξιον και Μαριάν. Ποίημα προημιακών, γραφέν κατά τα μέσα της τρίτης νύχτας. Όταν καταλαγιάζει η λυρική θέρμη του ποίηματος και πάνε νύπια φρόνιμα να κοιμηθούν οι λέξεις, μεταφέρεσε από τόπο πορφυρού παραλυρήματος σε μια τεφρή νερμιά και δεν μπορείς και να διαλέξεις. Ψιθυρίζοντας τότε το συνηθισμένο ανάθεμα, γύρε στην πολυθρόνα, σύχασε κι Μα αν το μπορείς, μεγαλοφόνο πέσει ένα παράθεμα από τον Απόστολο και κάμνε ευλαβητικά την προσευχή σου. Ύστερα τα γραφτά σου ξανακοίταξε, το χέρι σου και αυτό να ευλαβηθεί ακλουθώντας την έριθμη χαρά σου. Κατόπι άνοιξε το παράθυρο, τάγισε το περιστέρι σου, ευχαρίστησε τον ποιητή των ουρανών και αποξεχά σου. Έτσι ευλογήθηκα μια νύχτα του Δεκεμβρίου αξιμέρωτη, σαν απολύθαργο και ξύπνησα με την καρδιά της ιστορίας. Αυτά, κι οφείλω να σας πω, για να μην είστε ανενημέρωτοι, πως ό,τι έπεται είναι η αφήγηση του Αλέξη και της Μαρίας. Άσμα αρκτικών, όπου λεπτομερέστατα εκτίθεται η προτεραία κατάσταση του Αλέξη. Στην αλαλία του πράσινου δωματίου, ο μικρός αλέξις με ένα κατσαβίδι ονειρεύεται. Ο ανασένει υδροκιάνιο και πιπέρι. Του ποδιού του το μεγάλο δάχτυλο σε ένα μαύρο κατάστοιχο εγγράφεται. Ανασηκώνεται και να, μια λεγεώνα ως ιομάρτυρες. Τριγύρα του περιδινίζονται και σελαγίζουν λαγίζουν υπερδραστήρια ουσιαστικά. Κρατεί ο Αλέξης όλα τα παιχνίδια. τα άλλα κλέν εγκαταλειλημένα Από βυθούς, πολύ αφράς του μοναξιάς Πυροβολεί ο Αλέξης Κρατεί ο Αλέξης τα παιχνίδια πεισματάρικα Το πού θα έρχεται δεν τον ερώτησε ποτέ κανείς Σε αυτό τον κόσμο των ελλειπών κατηγορημάτων Ο μικρός Αλέξης ψητακίζει Παραλοίζεται Μεταβακχεύεται Χρησμοδοτεί Λέει το σκούρο φω. Άι, απεριόριστες εχτάσεις από αντικριστό αντιμόνιο. Σιρόκο, γρέγο και πουνέντιμο. Μη τον κατηγορνάτε. Με ένα θεόρημα από χιτοσίδηρο, καμαρώστε τον που κατεβαίνει την κλίμακα της γεωμετρίας. Αλλά τι έγινε ύστερα. Ο Αλέξης βλαστημά ένα ευθύγραμμο μήλο. Ο Αλέξης γερνά και παραμορφώνεται στο ροζ δωμάτιο. Ο Αλέξης αποξήρανε τους αριθμούς, τις ισοσυλλαβίες και τα φιλιά. Ο Αλέξης κυροφυλαχτή. Ο Αλέξης επιβουλεύεται. Ο Αλέξης μετατοπίζεται σε μια φασματική ζώνη επιθέτων, ανίερων, μολυσματικών, θανατηφόρων. Ο Αλέξης διαπορδμεύεται στην ιστορία. Ο Αλέξης φρίτη. Ο Αλέξης αναδύεται σε μια ρεαλιστική πραγματικότητα. Και τότε, προς Θεού. Τι είπε τότε ο Αλέξης. Ποια είναι αυτή η επώνυμη πολιτεία. Ποιος είμαι εγώ, ο επίρροκος ρυθμού, ο ανταποδοθείς το ονόματι. Να κατέρχομαι τις παραμικρές αποχρώσεις του καιρού, το κιάρο, το βυσσινί, το υπεριόδες, με ένα βρόγχο στον ισόθεο λαιμό μου. Μέσα σε αυτή την κατασκονισμένη πολιτεία, σε αυτήν μέσα την πολυόροφη κατασκευή, Ποιο είμαι εγώ ο φυλακιστή, ο πάλε πρίγκιψ, πού είναι τα δειλινά κοπάδια μου, οι αγροί, οι ευσεβείς ποιμένες μου, ο λαός μου, έναν δεντροκορμό από ατσάλι, μια δεκαπεντασύλαβη πορτοκαλιά, αυτό μόνο αποπειρώμαι για να αναλυφθώ στους άλλοτε ουρανού μου. Ο Αλέξης μεγάλωσε, ο Αλέξης μεγάλωσε, ο Αλέξης μεγάλωσε, πάρε τον χάρακα και δίρτον και τώρα γίνεται η συνάντηση της Μαρίας και του Αλέξη. Όχι πως έχει κάποιαν σημασία ο περίγυρος, όμως ας πούμε που το πρώτο συναπάντημα έγινε στην οδό που φέρνει το όνομα του Σοφού, του Έμφρονος, του ακριβοδικαίου νομοθέτου Σόλενος. Ακούστε τώρα με ποιον τρόπον εξώχως θριαμβικών εισήλθε η Μαρία. Έρχεται όπως κροτάνε τα κουζινικά. Έρχεται με τα κρίσταλα του πολυελαίου. Με ένα φύνο μεταξωτό το σκηνή από απ' τον υπόφωτο φωταγωγό. Η έλευσή της προμηνύει, τι τη λέω, εξαγγέλει μιαν ένδοξη συνωμοσία παραγόγων. Έρχεται από τις χαραμάδες της κουβέρτας, όπου τραβήξαμε σαν ήμεθα παιδιά να καλυφθούμε πλήρω. Έρχεται στα γεμάτα στάχτη μάτια του πατέρα, στα στολιγμένα με κοτσίφια εργόχειρα της μάνας. Με ένα κυπαρισόμυλο από ατμό και ζάχαρη, Ιδέστε την Μαρία, ψαλμότα τον αγλάισμα, να διώγνει τους κακούς κυφίνες τη ζωή. αψίς από αλογότριχο φεγγάρι. Ας κρυφακούσουμε, με πρόθεση αγαθή, τι λέει του Αλέξη η Μαρία. Αλέξη, μ' σου τα ταπεινά, γαυγίζει ο σκύλος σου για την πεινά. Ανάθρεψε το δίχρονο πουλάρι, με τον υδρότα σου στο μαξιλάρι. Εκάις βρε φουκαρά, και βρήκαν άλικτες τις ώρες σου, θολές βραχικατάλικτες. Πώς ψαλμοδεί περί αυτών ένας παλαιομοδίτικος γέροντας ποιητής. τα σημώναν, κι απ' την πλήθεια γλύκα Λιώναν τα δυο κορμιά και με την προσμονή τους Σαν λάβα επέτρωναν και από τον μεγαπόθο Πόθο σε κρεβάτι γάμου στολισμένο Χρυσοήφαντα κεντίδια Τώρα εμάθαμεν Πως εψαλμόδισεν περί αυτών Ένας παλαιομοδίτικος γέροντας ποιητής Επακολουθούν Τα εξή απίστευτα Τώρα η Μαρία Αποτάσει εν φθαλμού τα μουσκεμένα της ενότια. Εν λάμψη φλογός δια η ολική και φοβερά παρθενικό απεκδίεται τα λίαν φθαρμένα εσώρουχα υπό την πίεση χιλιάδων μιλιουνιών ατμοσφαιρών και την τρομακτικήν, πως άλλο να την πω, παρέκβαση της θερμότητος όλων των ηλίων σφυριλατείται σαν χριστιανικότα των τροπάριων. Και εν τέλει, ειδού, ειδούτα τον γίνεται το σύνολο του χώρου: δωμάτιων, γραφείων, πολυθρόνες, βιβλιοθήκες, σταχτοδοχείων, σιγαρέτα, τα πολλά, τα άφθονα βιβλία που περιβάλλουν τον αλέξη. Τέτοια αλόκοτα ποιείται η Μαρία. Ντε Τώρα, τα πώς και τα από πού, τα τάχα, τα γιατί, «Μην τα ρωτάς, μην τα ζητάς, μάλωστα παραπέταξε τα. ζητά, παραπεταξε δεξου σαν φυσικό το γεγονός που από κάποιαν ξεχασμένη άκρη του ποίηματος προβαίνει λιγάκι γερασμένη και εκδικητική η πρώτη σου γυναίκα. Διαπιστώσεις περί της φύσεως της Μαρίας Η Μαρία είναι τετράστιχο, δυσέβρε το μπαχαρικό, Περβόλη, θιαφάκι και αντονομασία. Η Μαρία είναι αυτή που ξέρει τον τεκελέστη ιεράρχια. Σπάραγμα είναι η Μαρία, εκ Θεού παρεκτροπή. Και όπως το κοντάκιο του ταπεινού ρωμανού, μάγει με τα αστέρων διπορούσι Στον καιρό της ίστατης ευτυχία του, τι αναλογίζεται ο Αλέξης. Με μια νευνίδια μεταβολή της τύχης, εδώ μιλάμε για ανέλπιστη καλοτυχιά. Η Μαρία μεταλάσετε διαδοχικός και επαναληπτικό. Γίνεται βραχάκι στο λόφο του φιλόπαπου. Σταγόνα στον άραχθο ποταμό. Τον μεγαλύτερο, τον ευεργετινό. Τον πλέον συγκινημένο ποταμό του κόσμου. Ένα ποτήρι φραπές στο Καρτιελατέν το 1983. Η κόρη μου η Φένια ένα οποιοδήποτε παστέλι στο αρτινό μου χούστι, το ποίημα ο μπαταριά του μαλακάσι, Αυτά, και άλλα πολλά σπουδαία πράγματα, ο ο ουκέστην αριθμός, γίνεται η Μαρία. Όμως, η πλέον θηλυκιά μεταβολή, αυτή που ιδιωτικός και μόνο εγώ απολαμβάνω, είναι που γίνεται η συντεφένια. Τα κακά σημάδια Έλα, καλή μου, στο ποταμάκι, το δροσερό παγανό ποταμάκι. Έλα, καλή μου, δροσά το αεράκι, στο σιταρένιο το ποταμάκι, να φιληθούμε. Εδώ, καλέ μου, σ' αυτό το τέλμα, γεμάτο νούφαρα και ψόφια ψάρια. Έλα, καλέ μου, να σε φιλήσω. Έλα να γυρίς το κεφαλάκι, να σε σκοτώσω. Η αναχώρησή τη. Ξύπνω και μου είπαν έφυγεν η κόρη που αγαπούσα και κατεβαίνω στο γυαλό. Τώρα η Μαρία σηκώνει αργά το χιονισμένο χέρι. Τώρα η Μαρία εγγίζει τον μολυβένιο κρόταφό του. Τώρα η Μαρία γλυκά τον χαϊδεύει. Τώρα η Μαρία του τραγουδεί. Τώρα η Μαρία τον ακούει. Τώρα η Μαρία πικρότατα κλαίει. Τώρα η Μαρία αποδημεί. Μέσα στα κατανόητα λόγια της νύκτας, η Μαρία φεύγει, η νύκτα. Ποίημα, γραμμένο λιχμικά, όπου θρυνεί για την Μαρία. Φεύγει η Μαρία, φεύγει, η Μαρία φεύγει, φεύγει, φεύγει. Με ένα φακιόλι σκοτεινό και στους καρπούς με βραίκο χάλκωμα, η Μαρία ανελήφθη στα επουρανία. Δακρίζουν το ψυγείο και ο θερμοσύφωνα. Μαυροφορούν τα γυαλισμένα ασημικά. Όλο το σπίτι κλαίει για τη Μαρία. Ο Αλέξης ανάβει το τσιγάρο του. Ο Αλέξης ξεσκονίζει τον επίσημο θυρεό του. Ο Αλέξης παραπατεί, πέφτει χαμέ και συλλαβίζει κάλαντα και χριστοπανάγιες. Η Μαρία αποχαιρετά με ένα σπασμένο ρόιδι, με μια νοδυνηρή κραυγή που περισπάται. Στο δρόμο τη ορίζονται κορυδαλοί και αστέρια. Η Μαρία ανελήφθη στα επουράνια με γυμνωμένου τους μυρούς στο ψυχρό Φεύγει Μαρία. Φεύγει. Φεύγει. Φεύγει. Φούγκα, όπου ομολογάται ο βαθύς ψυχικότατος πόνος του Αλέξη. Λοιπόν, ο Αλέξης αφομοιώνεται εκ νέου στην πάρα πολύ κολασμένη του μυθολογία. Κρατεί στο ένα του χέρι μια αναλαβάστρινη τσατσάρα, με αυτήν περιποιείται τόσο στοργικά τι μολυσμένε, χαίνουσε πληγέ των ελεφάντων. Δεν έχει εδώ πασχαλίτσες, νυχτερινά τηλεγραφήματα, εδώ δεν έχει μακαβέου και πολύγλωσσα κρόσα. Εδώ ένα γύψινο τσαλαπετινός ομιλεί τον πράον εξαφανισμό του χρόνου, και έχει φύγει όλο το διάστημα. Δεν έχει εδώ ένα κι ένα για να κάνουν δυο. Μέσα στο σχεδόν κουρασμένο του μυαλό ο Αλέξης ονειρεύεται, παραμίλη την συντεφένια. Άσμα καταληκτικών ένθα κατανικτικος κατανυκτικός ανυμνείται η άπειρος μπόρεση του Θεού. Ο Θεός έτσι επενδύεται τις αόρατες βουλές του. Με κρυπτικό μασαφίν τρόπο. Ισμά την Ιθνητή Βολοδέρνουμε να εννοήσουμε Με λογικές αλληλουχίες Την ενιγματικάν ολιδική του αντινομία Ένα κτύπημα στο τζάμι μας τη νύχτα, Ένα πούπουλο που καθώς περιπατούμεν Στην εξοχή πίπτει στο χέρι μας Άσκοπο βεβαίως Να αναρωτηθόμεν Πόθεν και διατί Αν όμω κυρίως θέλει Το πώς θα εξηγηθεί Η σάρκα μας είναι ο αγιασμένος τόπος του πειράματό του. Είμεθα εμείς ο άρρητος πλούτος της δικής του πειρατεία. Α αποποιηθούμε τα φτενά λησβερίσκια εμπρός του. και ας πούμε ταπεινά, δόξα στον αναμάρτητο και πολυεύσπλακνο Θεό μας. Θεού θέλημα ο Αλέξης να γνωρίσει τη Μαρία σε έναν πάγκο κεντρικό βιβλιοπωλείο. Τέτοιαν μεγάλη χάρη έκανε του δούλου του ο την τελευταία ημέρα του νοτισμένου Οκτωβρίου. Εκχειρός του όλα. Πολύ ο Αλέξης στη Μαρία να αγαπήσει, από αυτήν οι μέρες του να φέξουν, να αποθεωθούνε. Κι όταν τα άκακα του Θεού τον βαρεθούνε, να αποστρέψει το πρόσωπό του, να τον αμελήσει. Πλην, όχι αμέλεια. Τέτοια λόγια άσκεφτα δεν κάνει. Ευλογήθηκε μαζί της να διαβεί του δρόμους της Αθήνα άκουσεν τον βρουχισμό του φοβερού λέοντος, το σύρσιμο της ερμήνα. Ο χρόνος ιδίες για σύ, του εφόρεσε μαρμάρινος Στεφάνη. Έζησε τόσον καιρό πλήρης ακατανόητης χαράς, πλήρης αγάπης, επειδή είναι πανάγαθος ο τριαδικός Θεός μας. Το τίμημα να τον ετυραχνεί ο πόθος του παραμυθιού Αράπης, μα είναι κι αυτό θεολογικός μακαρισμός, να λειτουργάτε τον όνειρό μας. Γι' αυτό, όπως τελειώνει η αφήγηση του Αλέξη και της Μαρίας, αν και θα έπρεπε ο άνθρωπος να υπο, του πάθους του Αλέξη, ας αναλογιστούμε διδακτικά τον νουν της ιστορίας, ας θυμηθούμε, ας κλάψουμε, μα πια ας μην πούμε λέξη.